Η ώρα ήρθε τα σου. Τις πάνες σου. Λίγο, τα μαλλιά σου. τα πόδια σου. Η λοιπόν μια και 4 πρώτα λεπτά. Αυτό εννοεί ότι έχει έρθει ώρα άνδε Έλληνε. Είναι ο Άδωνης, επηρεασμένος από το κλίμα της χθεσινής ημέρας, από τον εορτασμό και κάνει τα δικά του. Έχει μπει μέσα στο κλίμα, όμως ε, είναι με αστερίσκου. Και δεν το περιμένουμε αυτό από τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί περιμένουμε να ακούσουμε άλλα από το στόμα του τη χθεσινή μέρα και τον χθεσινό εορτασμό. Ε, σε ένα μάθημα που έκανε εκεί στην σχολή, τις Ελληνική Αγωγή μίλησε για τα έθνη και βγήκε, τη βγήκε, όπως λέμε, πολύ πολύ αριστερά. Αλλά τώρα Έλληνες είναι μια, ένα φανταστικό διούργημα, δεν είμαστε πραγματικοί Έλληνες, φαντασιωνόμαστε ότι είμαστε Έλληνες, νομίζουμε ότι είμαστε Έλληνες, γιατί για τα έθνη δεν υπάρχουν. تا ائنی نه پارخم تا ائنی نه کاتشکی بالما تا طنستون تو دی بودم عاشق تو بودم از دست تو خیلی راضی بودم اما تو بعد چه دیو نکردی نزدیک Είναι ένα κόλπο της αστικής τάξης για να ενθουσιάζει τους πολετάριους, τις κατώδες από αυτές, αυτές οι κοινωνικέ τάξεις και να τους παίρνει το βιος, το μόχθο, το αίμα για τα δικά τη συμφέροντα. Ή πως θέλετε κανένα χαμέμιλο. Δεν μπορεί, άρρωστος τάνε, γι' αυτό είναι η Βασιλιάδου να του δώσει το χαμέμιλο για να συνέλθει, να το πιει, να έρθει στα συγκαλά του. Δεν μπορεί να μιλάει για... το ξεζούμισμα που κάνει η αστική τάξη κατά της εργατικής τάξης δεν μπορεί να λέει ότι δεν είμαστε Έλληνες δεν μπορεί να λέει ότι δεν υπάρχουν έθνη δεν γίνονται αυτά τα πράγματα ο συγκεκριμένος άνθρωπος κάτι έχει σημεί πολύ σοβαρό Θα το διαλευκάνουμε στην πορεία. Έλληνε, είμαστε προφανώς, έχουμε εδώ το έθνος μας και ένας εκπρόσωπος άξιος αυτού του έθνους, παίρνει και μισθό από το έθνος. Είναι ο γνωστός Ποτσέπης, είναι συνοριοφύλακας. θα τον ακούσουμε τώρα πώ γιόρτασε τη χθεσινή μέρα. Όσο θα το ακούτε θα ξέρετε ότι έχει προσληφθεί ο σινοριοφύλακας που σημαίνει πέρασε τα ψυχομετρικά τεστ της αστυνομίας. Σήμερα 25 Μαρτίου 2021, 200 χρόνια μετά την ηρωική επανάσταση των εθνικών και έχω το εθνικό τον εθνικό Σε γνωρίζω από την όψη του την Σε γνωρίζω από την όψη που με να είχαμε, Εδώ με τεξανή προφορά, είμαι προφορά Αλέξη Τσίπρα. <Κι> Στο Χέρο Χέρο Ελευθεριά, δεν ξέρω τι έπαθε. <Κι> λοιπόν, έχει πάρει χαρτί, έχει περάσει και είναι σύνοριοφύλακα. Στοιχείο πληρώνεται από το ελληνικό δημόσιο επί δημοκρατίας. Δημοκρατία. Να ξέρετε ότι λειτουργεί το σύστημα και πάνε όλα πολύ καλά τώρα που ανεβάσαμε το φρόνημα. Πάμε λίγο να, συναισταθ... να νιώσουμε, να νιώσουμε αυτή η περίφημη ενσυναίσθηση. Την έχουν οι δημοσιογράφοι όπω όλοι γνωρίζουμε και βλέπουμε. Χτες λοιπόν στο Σύνταγμα έγινε η παρέλαση, λίγο πριν ήταν εθνική ύμνη, ύμνοι, και τα στεφάνια και οι προσκεκλημένοι μας. Μέσα σε αυτού είναι και ο Κάρολος της Αγγλίας, ο οποίος είναι Έλληνας. Όχι επειδή ο πατέρα του είναι Έλληνα, όσο Έλληνα τώρα μπορεί να είναι ένα βασιλιά από του γνωστού βασιλικού οίκου, είναι Έλληνα επειδή ζει με τη μάνα του. Είναι 70 χρονών και ζει στο σπίτι τη μάνα του. Κάπου το είδα αυτό χθε, ήταν ωραίο. Το παλάτι δηλαδή. Δεν έχει δουλέψει ποτέ ο Κάρολο. Άρα έχει αξία η παρουσία του και πρέπει να τον σεβόμαστε. Και κάποια στιγμή είναι εκεί στο Σύνταγμα και παίζει ο εθνικό ύμνος τη Αγγλία. Λοιπόν, εμείς παρακολουθούμε όσο μιλάτε πάντοτε τον πρίγιμπα Κάρολο που έχει καταθέσει το στεφάνι και θα ακούσουμε και τον εθνικό ύμεινο τώρα της Μεγάλης Βερτανίας. Ωμείς πάνω... είδαμε παιδιά την πιο συγκλονιστική στιγμή τον πρίγιμπα Κάρολο να δακρίζει. Θα μπορέσεις να με συγχωρέσεις ποτέ στη ζωή. Ποια πιο πράγμα αγαπή μου, δεν καταλαβαίνω. Να. που δεν κρατήθηκα και έκλωψα. Φοβερή στιγμή. Ακριβώς τον είδαμε συγκινημένο ούτως ή άλλως από χθε που βλέπαμε την ομιλία του στο Προεδρικό Μέγαρο τον είδαμε πάρα πολύ συγκινημένο να μιλάμε πάρα πολύ Μα, θερμά το, λόγια για την Ελλάδα. Καταλάβαμε τώρα πόσο βαθιά εννοούσε τα χθεσινά λόγια ο πρίγιμος Κάρολο. Oh! από το δάκρυ που κύλησε στα μάτια του που νομίζω ότι είναι η εικόνα τη ημέρα αυτή. Τίποτα άλλο δεν ήθελα αυτή τη στιγμή Να μπορούσα να τσακίσω αυτά τα σίδερα και να σε πάρω στην αγκαλιά μου Να κλάψεις αυτήν όσο θέλει αγάπη μου Δι' δεν ξέρω αν το είδες εσύ από εκεί Δεν φάνηκε ίσως το δάκρυ του Καρόλου oh! Δάκρυσε ο πρίγκιπας Φιλίσαι μου την γιατούλα και τη θεία Και όταν βγω πες της να μου έχει έτοιμους τους δολμάδες. Φάνηκε ίσως το δάκρυ του Καρόλου, δάκρυσε oh. ο πρίγκιπας, κάναμε ένα κοντινό και ήταν πολύ συγκλονιστική πραγματικά στιγμή. Oh. Είναι ο Δημήτρης Οικονόμου και η Μαρία Ανστασοπούλου από την πρωινή εκπομπή του Sky, κάνανε κοντινό, δεν φάνηκε βέβαια το δάκρυ, αλλά δάκρυσε ο Κάρολος και ήταν η στιγμή της ημέρας. Συγκλονίστηκαν και ο Δημήτρης Κυρίος που σε αυτά είναι πολύ έτσι ευεπίφορος στους τύπου. Ε, περιέγραψε το δάκρυ του Καρόλου ήταν όλο αυτό στην πλατεία συντάγματος ε, ένας μόνο λόγος υπάρχει να δάκρυσε ο Κάρολος αν σκέφτηκε τι έχει γίνει σε αυτή την πλατεία το Δεκέμβρη του 1944 από τον Τσόρτζιλ και τον Σκόμπιν που ήτανε Βρετανοί αντίστοιχοι ηγέτες εκείνη της εποχής χαρματοκυλήσει επί δύο μέρες τη συγκεκριμένη πλατεία Ακριβώ εκεί που στεκότανε Ο Κάρολος, το δάκρυ του Καρόλου, το ζήσαμε και αυτό, ήταν η στιγμή της ημέρας, τόσα γίνανε χθες. Αυτή ήταν η πιο συγκλονιστική υποτίθετα για τους συναδέλφου στιγμή και όλα αυτά επειδή έπαιζε ο Εθνικός Υμήνος της ο Όχι για άλλο λόγο. Ο Κάρολος μια μέρα πριν, προχτές το βράδυ, στο Προεδρικό Μέγαρο, ήθελε όπως κάνουν όλοι οι ηγέτες να μιλήσει ελληνικά και να μιλήσει για τους ήρωες. Kakis, Miaulis, Canaris, and Bulubina. And Bulubina. زی بودم از دستت تو خیلی راضی بودم اما تو بعد چه دیو نکردی نزدیک من نیات و Δεν του βγήκε καλά, έφτιαξε χώρισα το θέλει και πριν συγκινηθεί Μας έκανε όλους να κλάψουμε από τα γέλια Γιατί την ξέρουμε πουμπουλίνα, έχουμε μεγαλώσει και ξαφνικά γίνεται μπουλουμπίνα Μπορεί εσύ να γελάτε αλλά υπήρξε ένας συμπολίτη μας Μια ε, γυναίκα αυτού του τόπου που τα βρήκε όλα αυτά πάρα πάρα πολύ ωραία Έχουμε επιλέξει χίλιου ιερώς από τα 200 χρόνια Αρχίζουμε, βέβαια, από την Επανάσταση. Φυσικά θα δείτε μέσα και τον Παπαφλέσσα και τον Καραϊσκάκη και τον Κολοκοτρόνη. Ακούσατε πόσο ωραία είπε και τα ελληνικά ονόματα πριν και πα Κάρολο. Τον ακούσαμε πραγματικά εντυπωσιαστικά με εντυπωσιακή δειξιόν. Κολοκοτρόνη, Καραϊσκάκη, Μιαούλη, Κανάρη. Ακούσατε πόσο ωραία είπε και τα ελληνικά ονόματα πριν και πα Κάρολο. Τον ακούσαμε πραγματικά και Με εντυπωσιακή δειξιόν. میخوام دیگه دیگه نمیخوام دیگه دیگه هست دیگه دیگه نمیخوام ببینمت دلم جای دیگه دیگه هست دیگه دیگه نمیخوام ببینمت مورا مورا دلم جای دیگه دیگه هست Την τέταρτη δεν έχει, τρεις φορές, το λέει πολύ αυστηρά η Γιάννα. Τα βρήκε ωραία λοιπόν η Γιάννα Αγγελοπούλου για όλα αυτά που είπε ο Κάρολος και έρχεται και υπερθεματίζει και η δημοσιογράφος, συνάδελφο. εντυπωσιαστήκαμε. Πάντα οι δημοσιογράφοι είναι σε συναισθήματα πιο μπροστά από αυτόν που έχουν απέναντί του Ένα παράξενο πράγμα. Τα τελευταία 10-20 χρόνια βγαίνουν. Πιο μπροστά, πάντα οι δημοσιογράφοι βλέπουν μπροστά, βλέπουν πώ νιώθει ο συνεντευξιαζόμενο και ειδικά όταν πρόκειται για τέτοια, για συγκινήσει, για εθνικέ υπερηφάνειε, είναι ακόμη πιο μπροστά από τα συνηθισμένα. Η Γιάννα λοιπόν τα βρήκε όλα πολύ ωραία του Καρόλου. Το Μπουλουμπίνα έχει μείνει, έχει μείνει στην ιστορία. Με την Μπουλουμπίνα λοιπόν, ω ηρωίδα, θα πάμε να πάρουμε τι χαμένε ή και άλλε πατρίδε. Γιατί όπω και τότε, το 1821, έτσι και σήμερα. Μπορεί η Ελλάδα Έχει τη δυνατότητα να απαντήσει Συνολικά απέναντι στην προκλητικότητα της Τουρκίας Και μάλιστα όπως και τότε έτσι και τώρα Οι αλύτεροτες πατρίδες Να απελευθερωθούν Είτε η Μικρά Ασία Είτε η Κωνσταντινούπολη Είτε ο Πόντος Είτε η Ανατολική Θράκη Καμπάνω τους αδέρφια Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει Τυχεστήκαμε αδέρφια Όπω και τότε, έτσι και τώρα, οι αλήτωτε πατρίδε να απελευθερωθούν. Είτε η Μικρά Ασία, είτε η Κωνσταντινούπολη, είτε ο Πόντος, είτε η Ανατολική Θράκη. Πάμε να τα πάρουμε όλα. Είναι από το διάγγελμα του Βελόπουλου το χθεσινό. Για την 25η Μαρτίου. Εκεί θέτει θέματα ότι πρέπει η Τουρκία να συμμορφωθεί. Αλλιώ ξεκινάμε εκστρατεία με την Μπουλουμπίνα μπροστά, φαντάζομαι. Και πάμε να πάρουμε την πόλη, την Αγία Σοφιά, εννοείται. Αφού θα πάμε εκεί, θα πάρουμε και την Αγία Σοφιά, θα πάρουμε τη Μικρασία, τον Πόντο, θα πάμε και παραπέρα και βεβαίω την Ανατολική Θράκη, αφού θα έχουμε φτάσει στην πόλη, θα έχουμε πάρει και την Ανατολική Θράκη. Εννοείται όλα αυτά θα συμβούν όπω ακριβώ τα λέει. Όπω θα ανεβαίνουμε τώρα, γιατί θα ξεκινήσει από εδώ. Κάποια εκστρατευτικά θα ξεκινήσουν από Αθήνα. Όπω θα ανεβαίνουμε στη Λάρισα, θα κάνουν μια στάση, γιατί έχει γίνει ένα σεισμό πριν 20 μέρε. Και εκεί ακόμη οι άνθρωποι ζουν στα άλλα σπόνερα. Είμαστε στην 21η μέρα μετά τον σεισμό. Βρεθήκαμε ξαφνικά από οι άνθρωποι στους δρόμους αλλά α, αρχίζω να καταλαβαίνω και να το λέω τελικά έξω από τα δόντια γιατί δεν υπάρχει κράτος δυστυχώ. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να περιμένουμε από ώρα σε ώρα και από τις πρώτες μέρες να λυθεί το πρόβλημά μας όπως μας υποσχεθήκαν να είμαστε 21 μέρες μετά και ο κόσμος βλέπετε τα πρόχειρα καταλήματα πίσω μας να έχει Ένα τριήμερο, βροχή, να έχει φτάσει το νερό στο γόνατο. Αυτός ο κόσμο με τα παιδιά τους να έχουν μπει πάνω στα... Κρεβάτια, στα ράντζα, για να μην γίνουν μούσκεμα. Να του πάρουμε από εκεί όλου αυτού του ανθρώπου. Να τους μεταφέρουμε και να του μετακινήσουμε. Μέσα σε σπίτια, ακόμη και κίτρινα, μην κατοικήσιμα. Γιατί ο καιρό χτυπούσε συνέχεια από πάνω. Η βροχή από γύρω, βλέπετε ότι άρχισε να χιονίζει. Ε, υπάρχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή στο να μην έχουμε χάσει με το σεισμό ανθρώπου άνθρωπο και με του μετασυσμού που ακολουθούν να χαθούν ανθρώπινε ψυχέ. Δεν υπάρχει πραγματικά. Έρχομαι να, να, να βγαίνω από τα ρούχα μου. Δεν έχω άλλη υπομονή. Δεν αντέχουμε άλλο πλέον αυτή την κατάσταση. Πάθουμε ζημιές. ζημιές Πάθουμε ζημιές. Τα καταστήματά μας, οι μας, κανένας, ο ένας έχει το μπαλάκι στον άλλον. Που έχω δύο κόρες 15 χρονών και δεν μπορώ να τα βλέπω εγώ τα παιδιά μου να κοιμούνται και από κάτι να τα νερά. Δεν μπορώ, με έχει πιάσει παράπονο, δεν αντέκω άλλο. Έχω 20 εκεί μέσα, το σπίτι μου δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να μπω καν μέσα, τα πράγματα είναι όλα μέσα, δεν έχω Ούτε μάθημα, ούτε, ούτε ρούκα να βάλουν τίποτα. Δηλαδή, είμαι μέσα στον δρόμο. Αυτήν τα παιδιά του θα μπορούσαν να τα αφήσουν σε αυτή τη μοίρα που έχω εγώ σήμερα, αντικά με τα παιδιά. Όχι. Ναι, ποτέ. Όχι Είναι κρίμα. Μα τώρα κι αυτοί οι κάτοικοι στο Μεσοχώρη θέλουν τη μέρημνα τη πολιτείας. Θέλουν τόσε μέρε που έχουν περάσει και τι πρώτε τρει-τέσσερι υπήρχε το κράτο από πάνω, εκεί οι κάμερες. Μετά φύγαν όλοι γιατί είχαμε του εορτασμού. Έπρεπε να ετοιμάσουμε τα μπισκότα γαρίδα που φάγανε στο προεδρικό μέγαρο. Δηλαδή έχει τη γαρίδα από την Ξερμόλη που είναι πάρα πολύ ωραία και την κάνεις μπισκότο. Ποιος? Ο Λαζάρου λέει τα κάνουν αυτά, οκ, okay. αλλά η μαγειρική έχει ξεφύγει. Παίρνει το σωστό και θέλει να δείξει κάτι άλλο και μετά το σωστό. Δεν είναι πάντα σωστό αυτό που ακολουθεί. Μπορεί να γίνει και μια υπερβολή. Λεπτομέρειε εδώ ακούσαμε τους κατοίκου από πάνω, από τη Λάρισα, ξεχασμένοι τελείω από την πολιτεία. Καλή είναι η πόλη να την πάρουμε για Αγία Σοφιά και όλα αυτά τα εξτρατευτικά που λένε αλλά υπάρχουν και στο ελλαδικό έδαφος ε, πράγματα που πρέπει να το ελληνικό κράτος αν υπάρχει έτσι όπως υπάρχει να ασχοληθεί όχι μόνο όταν οι κάμερες είναι εκεί αλλά μέχρι να λυθούν και να αντιμετωπιστούν τα θέματα. Εδώ δεν συμβαίνει για άλλη μια φορά και οι άνθρωποι βλέπουν εκεί τι κάμερες των τοπικών κανάλιων. Από τοπικό κανάλι είναι αυτό. Γιατί στα μεγάλα κανάλια δεν παίζει καθόλου. Χθε είχαμε πανηγυρισμού, είχαμε τον Εθνικό ύμνο είχαμε όλα αυτά που βλέπαμε. Δεν χωρούσαν καθόλου οι κάτοικοι τη Λάρισας και αναγκάστηκαν να γιορτάσουν την 25η Μαρτίου με τι λάσπε ανάμεσα από τι σκηνέ του. Διάγγελμα τώρα του Πρωθυπουργού μα για τη χθεσινή ημέρα. Στη διαδρομή αυτή ζήσαμε στιγμέ τριάμβου αλλά και ο Οδύνη. σοφές αποφάσεις Πουά! όπως και μεγάλα λάθη εύρυντα ημαλία, εύρυντα ημαλία. Όμως σε όλες τις μεγάλες δοκιμασίες της ανθρωπότητας ο τόπος μας στρατεύτηκε πάντα στη σωστή όχθη της ιστορίας Και αυτό μας δίνει την δύναμη να κοιτάμε κατάματα το παρελθόν για κοίτα με στα μάτια, λοιπόν, και Να νιώθουμε υπερήφανοι για τα μεγάλα άλματα του έθνους Το μεγάλο πίδι. για τα μεγάλα άλματα του έθνους Θα τον παίξω κι εγώ Ά, Ά, Ά, Ά. Πηδίξαμε Πηδιούνται κυρά μου, πηδιούνται Εντελώς η είσαι, δεν το βλέπεις Πηδίξατε Πρόνια πολλά καλά γαμίσσα Αλλά και να διδασκόμαστε Απ' τις ευκαιρίες που χάθηκαν Silver Alert Η ελπίδα χάθηκε. Ώστε να δημιουργούμε καινούργιες για τις ημέρες που έρχονται. Ζήτω η νέα δημοκρατία. Μετατρέποντας την εμπειρία του χθες, σε καύσιμο πορείας προς το αύριο. Άδωμα θα προκάνουμε να βάλουμε. Βεζίνα, ή μα μας πούνε τελείωσε. είναι τέλος. Τελείωσε και στεναχωρέθηκα που τελείωσε. Τόσο μ' άρεσε. Ωραίος αυτός που του γράφει τα διαγγέλματα. Είναι πάρα πολύ καλός γιατί έχει πήξει ο άνθρωπος μετά τα πολλά διαγγέλματα της πανδημίας κυρίως όταν πήγαιναν καλά τα πράγματα την πρώτη φορά πέρυσι δηλαδή στο δεύτερο, στο τρίτο, στο τέταρτο και στο πέμπτο κύμα της πανδημίας δεν πολύ έχουμε διαγγέλματα όσο χειροτερεύουν τα πράγματα δεν πολύ εμφανίζεται αλλά αν κάνει εμφανίσεις για άλλα θέματα οπότε εδώ έβαλε τα καύσιμα, έβαλε όλα αυτά που ακούσαμε Λογικό και το άλμα κυρίω, το άλμα που έχουμε κάνει από το 21 μέχρι σήμερα. Εδώ είναι η Ελλεινοφρένια, όπω κάθε μέρα, 1 με 2, 2, 11, 10, 80, 80, 80. Το τηλέφωνο επικοινωνία σα περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά όσο εμεί ακούμε τι πρέπει να κάνουμε. Η ώρα ήλθε ο άνδρα Ελλήνε. Πάτε κορίτσια στο κορό. Η ώρα ήλθε ο άνδρα Ελλήνε. Η πατρί. Masploskali Elanaka ah! Ela ah! ah! me sex miaulis canaris and bulubina bora, bora, delam, jaya, digga, digga, And blue η ώρα ήλθε, ο άνδρε Ελλήνες. Εννοείται, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, Γιατί θες αναλόγω. Άντε, λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Η ώρα ήλθε, ο άνδρε Ελλήνες. Ελάτε αύριο στι 10 η ώρα. Και ένα πολιτικό που δεν λέει μόνο μεγάλα λόγια, λέει ότι ο άνδρε Έλληνε η ώρα ήρθε, αλλά είπε ποια είναι. Αύριο στι 10 το πρωί είναι η μεγάλη ώρα. Ο άνδρε Έλληνε λοιπόν 10 η ώρα αύριο, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Ο Άδωνη ξέρει περισσότερα. Αν έχετε ιδέα, είπαμε ξανά: 2, 11, 10, 80, 80, 80, μοιραστείτε την με τον Τσολιά, Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και Μπαλούρδο και άλλε πολλέ ιδιότητε που δεν χρειάζεται να τι λέμε. Radio, παραπολιτικά.gr Το μέλη του σταθμού αυτή την ώρα δικό μα. Εδώ το παρακολουθούμε, το ελέγχουμε. Ο Δημήτρη Κύρκο, η χολήπτη του σταθμού αυτή την ώρα εδώ δικό μα. ελνοφρένια.net.gr Το site του ομίλου ελνοφρένια. Εκεί μα ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Στο YouTube μα βρίσκεται στο ελνοφρένιο official. Από κάτω μπορείτε να κάνετε και εγγραφή και διάλογο που να ανοίξετε με του συνέλληνε, σαν προς Έλληνα προ Έλληνα. Στα facebook επίσης το ίδιο και μας ακούτε και σχολιάζετε από κάτω και στα podcast μας βρίσκεται πρώτο μέρος του λαού, μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Αποστόλη, καλημέρα. Καλημέρα. Έχω δηλώσει πω κάνετε παραπληροφόρηση. Παλιό αυτό. Λέει ο θήκη για του γιατρού έχασε να πει για τα πατατάκια. Τα πατατάκια? Τα πατατάκια που είχαν πάει στου γιατρούς του Ευαγγελισμού. Α, ναι, όχι. Ότι έχει στηρίξει η κυβέρνηση του γιατρού, του έχει στηρίξει. Δεν θέλω να λέμε χαζά. Έχει χειροκροτήματα, πείματα, πατατάκια. Τι άλλο θέλουν, δηλαδή προσλήψει και ιδίες. Και να θέλανε, αλλά δεν θα πάρουν με αυτή τη συμπεριφορά. Έχει και ακόμη. Έχει άλλο. Έχει κι άλλο. Έχω συντονίσει. Τι από τα νέα στην τηλεόραση, ξυλώσε να τον αστυνομικό που το παλικάρι, ασμύρνη και τον πήγα σε άλλη υπηρεσία να μεταναμπαδεύσει εκεί τις γνώσεις του. Εντάξει, ό,τι ξέρει ο καθένας, καλό είναι. Γιατί να πηγαίνει η χαμένη γνώση. Σωστά, σωστά, σωστά. Oh. Αυτό είναι. Εγώ νιώθω πολύ ασφαλής και πολύ χαρούμενο με την κυβέρνηση που έφτιαξα. Α, ah, ωραία. Σε ποια τοποθεσία. Την τοποθεσία, μάλλον σε ένα Απόστολε; Ναι. Από βόλο παίρνω. Αχ μέσα από το βόλο; Μέσα από το βόλο που; Αχ βόλαρε, ο ο βόλαρε, ο. Να σου πω, ε, δεν θέλω για έξω τίποτα. Να σου δώσω μια πληροφορία δημοσιογραφική να την τσεκάρε. Μα wow, για μέσα! Πέθανε για μέσα. Πέθαναν οι γονεί μια φίλη και οι δύο από COVID. Ναι. η κοπέλα ότι οι αποκλειστικέ νοσοκόμε που μπαίνουν από ιδιώτε μέσα στο νοσοκομείο δεν είναι υποχρεωμένε να κάνουν τεστ COVID. Όλο αυτό το διάστημα. Τέλο. τελείωσε. Άμα δεν είναι, δεν είναι. Τέλο. Ε, παιδί μου, σου λέω να το ψάξει. Α, ναι, βεβαίω. Θα το ψάξει. Αμέ, άκουλε. Έλα φρένια. Έλα. το πιο δυνατό κομμάτι ήταν αυτό της Αμαλιάδος Ναι, στην Αμαλιάδα μου πάνε σ' αμβολιαστό Στην Αμαλιάδα, ναι, ο γιατρός είμαι εγώ, ο γιατρός της Το εωδή εγώ για το εμβόλιο Δεν θέλω το ρώσικο, θέλω τη φάιζερ το εμβόλιο Δεν μπορείτε να διαλέξετε κυρία μου, λυπάμαι, θα το φάτε στον κόλο το ρώσικο Όχι, δεν θέλω να πάρει το κόλο, με το βόλιο το στον κόλο <decoration> και να σε ρωτήσω, θύμιο Μπαρμπαγιάννη Μανιάτη είναι. Είναι θύμιο Όπα τι τίπορτουσαν αυτοί. Όχι, αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Συγγνώμη, ο συνεργάτη λέγεται Μπαρμπαγιάννη. Εγώ είμαι Μπαρμπαγιάννη. Εσύ από μάνι είσαι. Ναι, είμαι Μανιάτη, γιατί. Απλώ ρε, δεν μπορώ να σε από τα Πακιάνικα είσαι. Από που γουστάρω γιατί είμαι Μανιάτη. είμαι από τη Μεσσηνιακή όμως. Α, όχι. Έτσι όχι. Έτσι από την μέσα. Α, εκτσινές. <συσχετίες> Θέλω να ενημερώσω τα πανταχού ερπετά που έρπονται και βρίσκονται χάμο στο έδαφο. Αχ. πίζοντα ότι θα τη βγάλουν καθαρή. Ότι ο ιός τελικά κολλάει και κάτω το 1,5 μέτρο, όπω τα πέδειξε ο Ρουφιάνος. Όχι, ήρθε ένα άνθρωπο επάνω μου επιθετικά να με αγκαλιάσει και να με ασπαστεί και τέλο πάντων ήταν μια κατάσταση από αυτέ που δύσκολα τι ελέγχει. Σωστό. Εντάξει. Οπότε. Μη χαίρεστε, υψηλή. Μη, μη χαίρονται οι ψηλοί, αλλά μη χαίρονται και οι κοντίε, Παρόλα Παρ' όλα αυτά, και φίλε και... μου, συγγνώμη μην... για να τα λέμε και σωστά. να Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι προσέξτε την αγάπη Η αγάπη κολλάει Οι εκδηλώσεις υπερβολικής αγάπης φέρουν τον ιό Ορίστε τη, Επαθομπογδάνος Η αγάπη του κόσμου κύριε Κουτρά Σωστά, σωστά, σωστά, ναι Δεν το είχα σκεφτεί, αυτό έχει δίκιο Μην αγαπιέστε γιατί χανόμαστε Η ώρα ήρθε ο άντρες Έλληνες Η ώρα ήρθε ο άνδρες Έλληνες Ελάτε αύριο στις 10 ώρα Ραντεβού Αύριο ο άνδρες Έλληνες αφορά μόνο τους άνδρες και τους Έλληνε Όχι τους υπόλοιπους Μήνυμα εδώ από το Γιάννη από τον Πειραιά Μου λέει τα τη χθεσινή κινητοποίηση στην Ηλιούπολη Εντάξει λέει εμείς στον Πειραιά Είμαστε δυνατοί σιγά Αλλά και εσεί στην Ηλιούπολη δεν παίζαστε με τίποτα Τίμιο και Αποστόλη, σας λατρεύουμε και τα λοιπά. Προφανώς είμαστε πάνω στην Ηλίουπολη και από τον Πειραιά και από οτιδήποτε και οποιονδήποτε, άλλον δεν το συζητάμε. Ε, σε τιμά το γεγονό σαν και Πειραιότης, ότι αναγνωρίζει την ανωτερότητα της ε, Ηλίουπολης και κινητοποίησης χτες. Πορεία, 25 Μαρτίου, πορεία, ε, η Συνδικαλιστική Φορή της Περιοχής, Σωματεία και Κόσμος για τα θέματα που μας απασχολούν αυτές της Μέρες. Πορεία εν είδη παρελάσεω ή παρέλαση εν είδη πορεία, όπω θέλετε. πείτε το. Περιμένουμε ανακοινώσει σήμερα για τα self-test, αυτά που θα τα παίρνουμε και θα τα κάνουμε μόνοι μα, με τι μπαθονέτε και όλα τα υπόλοιπα. Ένα στι αίρε, περπατούσα περπατούσε αμέριμνο, χαιρή τηλεόραση στην προηγούμενη μέρα, πολύ συγκεκριμένη εκπομπή, και έπεσε πάνω στην κάμερα. Για αυτά τα test που λένε που θα τα παίρνουμε από τα φαρμακεία ε. και θα μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μα στο σπίτι, πώ σα φαίνεται. Δεν μπορείτε να το κάνουμε εμείς αυτό το πράγμα. Σας Δύσκολο και είναι το κατάλαβε. Εγώ θα το Γίνεται. Αφού δεν το κατάλαβε η Τατιάνα λοιπόν, ο κύριος ο δεν μπορεί να το καταλάβει. Είναι ότι η Τατυάνα είναι πιο από αυτόν, ξεραίος, Και πιστεύει ότι αφού η Τατυάνα, δεν το κατάφερε να κάνει αυτό το τεστ, δεν θα μπορεί να το κάνει το ίδιος, Σοβαρά θέματα υγεία, ψυχική και άλλη. Ο Κυριάκο Μητσοτάκης πέρυσι, 25 Μαρτίου, 25η Μαρτίου που είχαμε πανδημία, είχαμε lockdown, την πρώτη καραντίνα, πήγαιναν όλα καλά τότε, στο διάγγελμά του το περσινό, το περσινό ξαναλέω, είχε πει. Η Εθνική Επέτειο βρίσκει φέτο τη χώρα μα σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Δεν τη γιορτάζουμε σε δρόμους και πλατείε, αλλά την τιμούμε από το σπίτι μα. Όμω, με συνείδηση ότι ο εχθρό τώρα είναι η πανδημία. Και του χρόνου, όταν αυτή η περιπέτεια θα είναι παρελθόν, θα γιορτάσουμε υπερήφανοι τους δύο αιώνες ελευθερίας μας. Καλά πήγε και αυτό. Ε, μιλούσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πέρυσι για το πώς θα γιορτάσαμε φέτος την πανδημία, ότι θα είχαν τελειώσει όλα αυτά, τα έχει υπολογίσει, τα έξερε, είχε προετοιμαστεί, είχε προετοιμάσει και το κράτος, τον κρατικό μηχανισμό και πήγαν όλα πάρα πάρα πολύ καλά. Λαός, μέρος δεύτε Τελευταία, βλέπω ότι έχει μπει καινούριο πρόσωπο ανάμεσά μα. Γιατί ακούω, κούκλε. Δεν είναι αυτό που νομίζει. Είναι αυτό που νομίζω. Είναι. Κούκλε, ακούω όμορφε, αλλά για μένα θα είσαι πάντα το τεκνό που σου την έπεφτα εδώ και τέσσερα χρόνια. Αχ, συγκινήθηκα. Εσύ, εσύ δεν το προχώρησε. Τι να έκανα. Φταίω κι εγώ τότε που είχα έρθει στην παράσταση, έπρεπε να έρθω να σου μιλήσω. Ε, δεν τώρα, συγγνώμη. Υπάρχουν διαχρονικέ ευθύνε. Θα με έκανε σκέφη και τώρα μπορεί να ήμασταν και μαζί. Ε, ε αυτά τα λάθη. να, να. να. Ανά, αυτά δεν μπορώ. Αυτά κάνετε. Το βάρος το ρίχνω, Δεν επο... μου την πέφτε την ώρα που πρέπει, και παρασύρομαι μετά από άλλε που τόλμησαν. Ε, ναι, τώρα βλέπω ότι μπήκε άλλη ανάμεσά μα, αλλά για μένα θα είσαι πάντα εκείνο το τεκνό. Αχ, αυτά που τα βλέπει, τα κουτσομπολιά, που τα βλέπει καινούριο, ε? εντάξει. Ακούω την εκπομπή. Yeah. Α, ποια μπήκε ανάμεσά μα. Αυτή που σε λέει, Γεια σου όμορφε, γεια σου κούκλε. Γεια <Κουκλή> σου όμορφε. Γεια <Κουκλή> μου. Γεια σου όμορφε. Έλα μείνεις τι είναι σημασία, μην την ξεσυνερίζεσαι Εντάξει, εγώ θα συνεχίσω να σε αγαπάω Έτσι, γεια yeah. yeah. Γύρισε Γύρισε Γιώργακη, γύρισε Γύρισε Πού έφτασε μωρίκα κομμύρα εκεί Δεν χρειάζομαι Θέλω μαζί σου το μισθό από την περιφέρεια να μοιράζομαστε Γύρισε Γιώργο μου, γύρισε <laughs> Ρε φίλε η κυρία με τις χρυσούς καναπέδες Έφτασε σε αυτό το σημείο Σας παρακαλώ, δεν θέλω να μπούμε σε κλειδαρότρυπα Όχι δεν θα πούμε σε κλειδαρότρυπα Αλλά εγώ σου λέω εδώ και πολύ καιρό Πάει έχει και ο φεμινισμός και όλα Γύρισε Σου λέω yeah. Καλησπέρα Εσπέρα, χαίρετε της εσπέρας Χαίρετε της εσπέρας Χαίρετε της εσπέρας Τώρα μιλάμε, ναι Ούτε ένα ευρώ Ούτε ένα ευχαριστώ Ούτε ένα Ούτε ένα, Για ούτε, ούτε, να... στιγμή, τον... ούτε ένα ευρώ. Ούτε μια στιγμή, ούτε ένα ευρώ. Ούτε μια στιγμή, ούτε ένα ευρώ. Άλλο είναι αυτό. Τι θα γίνει. Πολύ την άνση που ζούκια μέχρι. Για πέσει. Πολύ. Διαβαίνε λοιπόν σε όλου του τόνου καιρα μέσω ότι δεν πλήρωσε το ελληνικό δημόσιο στη Σύσκο. Και επιτέλου μάθανε ότι αυτό το δωρεάν ήταν 2 εκατομμύρια ευρώ. Τι είναι 2 εκατομμύρια ευρώ, τσάμπα είναι. Ένα μεγάλο περίπατο. Ναι. Άιμωρίδιο. Το. Μοίρασε του στου Έλληνε, τι βγαίνει. Δεν πάει. Μα είναι αυτά λεφτά τώρα για να συζητήσουμε τώρα. 2 εκατομμύρια ευρώ, επειδή έσνω φαίνεται πολλά. Ναι, μιλά Δεν είσαι εσύ το θέμα, ένα κράτο σκέψου. Δηλαδή το δωρεάν. Δηλαδή παράτα εντάξει. Είναι εξοργιστικό και ακόμα περισσότερο εξοργιστικό είναι ότι στη σύμβαση που υπέγραψε εχωρεί το δικαίωμα στην εταιρεία να χρησιμοποιεί και να εμπορεύεται τα προσωπικά δεδομένα 1,5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Α, μπορείτε, τι θα τα κάνετε. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα πολύ προσωπικά είναι πια. Α γίνουν συλλογικά δεδομένα, πια να φύγουν τα κολλήματα. Δεν τα κάνουμε συλλογικά, κατάλαβε. Αυτό είναι το θέμα μα. Αυτό. Φάξι λογικότητα. Colocuronus, Kreischakis, Miaulis, Canaris, and Bulubina. I thought it was so beautiful, because the Greek name was Perigpas Karolos, and Bulubina. I mean, how did he write the dictionary? He had a dictionary, Karolos. Πρόεδρο του εργαζομένων στο νοσοκομείο Άγιο Σάβας είναι ο Κώστα Καταραχιάς. Όσο όφιλε και από τη θέση του, μίλησε για τα όσα συμβαίνουν στο νοσοκομείο, για τα όσα συμβαίνουν, συνέβαιναν και συμβαίνουν στη δημόσια υγεία και από ό,τι φαίνεται το πληρώνει. Δυστυχώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, τη στιγμή που τα νοσοκομεία βουλιάζουν, τη στιγμή που οι ανάγκε σε προσωπικό είναι τεράστιε. Δυστυχώ η κυβέρνηση επιλέγει να απολυθώ στι 31 του Μάρτη. βία διακόψει τη σύμβασή μου ο μόνος γιατρός πανελλαδικά 2.000 επικουρικούς και ο λόγος είναι γιατί Έλα. μιλάμε γιατί βγαίνουμε ουσιαστικά βγήκαμε για τα προβλήματα του νοσοκομείου το φθινόπωρο και στην εκπομπή σας για τη διασπορά για όλη την κατάσταση που οδήγησε σε κλείσιμο του νοσοκομείου σε ένα μεγάλο κομμάτι του νοσοκομείου mm. και αυτή τη στιγμή με απολύουνε και δεν απαντάνε με έχουμε ποιον, κάνει αλλεπάλλη Με ποια ιδιολογία σας, με ποια δικαιολογία σας απαιτήσει Δεν να έχουν απαντήσει 31 του Μάρτη σταματάνε τη συμβασή μου με βίαιο τρόπο Με έχουν ήδη μετακινήσει μετά από αυτέ οι αποκαλύψει εκδικητικά στη ΜΕΘ του Σωτηρία, την πολυδύναμη ΜΕΘ, όπου καθημερινά είμαι ακτινολόγο στην ειδικότητα, δεν έχει ξαναμετακινηθεί. Παρ' όλα αυτά και εκεί με του υπερήχου που, που κάνω κάθε μέρα είμαι απαραίτητο, έγραψε και η διευθύντρια χαρτί, και στον Άγιο Σάβα που είναι αντικαρκινικό νοσοκομείο με πέντε χρόνια που δουλεύω εδώ πέρα. Ε, είμαι απαραίτητο και γενικά όπου και να πα, έναν γιατρό αυτή τη στιγμή τη που Όπως στους ανανεώνους, στους 2.000 γιατρούς Είμαι ο μόνος γιατρός που κόβουν τη σύμβαση αυτή τη στιγμή Επειδή γιορτάσαμε την ελευθερία χτες Γι' αυτό θυμηθήκαμε αυτό το ηχητικό Από το Open, geek στο Open εδώ φτάσαμε στο τέλος Όπως κάθε Παρασκευή έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις Μας πάνε στο ακριβώς τη ώρα, στο μαγκαζίνο Τα υπόλοιπα, μη στη Δευτέρα, γεια σας Σήκωσε τον μίλα καλύτερα θα γαμίσουμε. Σήκωσε τον άπορσα μια ώρα. Α, εντάξει. Το φοβάσαι το. Μη φοβάσαι. Το μόνο που μπορεί να κολλήσει από την υπερβολική δόση αγάπη, αγαπησιού, είναι κορονοϊό που κόλλησε και ο Μπογδάνο. Η αγάπη <laughs> του κόσμου, κύριε Κούτρα. Για πε. Λοιπόν, αφιέρωση, ασφάλεια. Ρήπε. Η ασφάλεια ξέρει την κόμενά μου. Δεν το κάνει καλά. Η ασφάλεια ξέρει την κόμενά μου. Ξέρει, την μου. Έτσι, Άμα το κάνει κάτω όπω πρέπει, έλα, για. I go, man, η ασφάλεια, ξέρει, η ασφάλεια μου, Ενώς πραγματικότητα έχουμε μια αστυνομία Η οποία προσπαθεί να επιβάλλει Την νομιμότητα ξέρει, τα μου, μου, πάω. Έχουμε τα λιγότερα και τα πιο ήπια μέσα καταστολή Στην Ευρώπη Για τρεις γκλοπιές απολογούμασταν γονατιστεί σε όλο το πληταριό το <τωχερή> Η αστυνομία, η πολιτεία δεν είναι ο δράκο κανενό παραμυθιού. Δε λίγανε τα ξεράδια και πονάνε τα ρημάνια. μια και κούτσα στη ζωή στο ρημαδιό. Με ροδούλη, ξενοδούλη, δερνανούλη. Αφέντε δούλη, ουλι δούλη, αφέντικο και μάθηνα νηστικό. Και. Μ' αφήνα νυστικού Καλημέρα Παστόλη. Καλημέρα. Τι κάνεις. Καλά. Εσύ? Καλά Θέλω ένα τραγουδάκι αν μπορείς το Του Νικόλα του Άσημου Το Δεν Πάνα Μας Χτυπάν Ναι Αυτό Και να σου πω ότι περιμένουμε κάθε μέρα μια με δύο να σε ακούμε Τίποτα άλλο α, καλό Καλή αναμονή είναι αυτή Εντάξει Τώρα που θα σας βγάλει έξω η κυβέρνηση Να το θα κάνετε Τα ακούτε Δεν και πώς. Περιμένουμε βέβαια α άντε να δω είμαστε Επάλξαρα, Άραμα, Λέντα, να μας επάλξεις εσύ Δεν I'm Να σου πω, μπορεί να βάλει εκεί τι ωραία που τα φτιάχνετε. Είχε βγει κάποια στιγμή μια και έλεγε για τον Τζίπρα, wow, και εγώ τον αγαπώ, και να το κάνει για το Μιτσοτάκι. Δεν χρειάζεται, είχε βγει και για τον Μιτσοτάκι και είχε πει, wow, την κόμενα σου είσαι κτλ. Όχι. όχι αυτή, την άλλη, θυμάσαι που έλεγε, παίρνουμε τα επιδόματα, παίρνουμε το και, παίρνουμε το ένα, παίρνουμε το, το άλλο. Και έλεγε για τον Τζίπρα, θα πάω στην οίκονα, θα τα φάω. Α, όχι, δεν θυμάμαι, θα, θα το δω. Εντάξει. Ευχαριστώ. Α, yeah. Εγώ τον Μιτσοτάκι τον αγαπάω, τον θέλω. Είναι ένας κύκλος, Μπράβο του. Τέλειος είναι. Για ποιο λόγο δεν σας αρέσει. Εγώ τον αγαπώ. Μας έχει ανεβάσει. Στην οικονομία θα πάρουμε τα επιδόματα, θα πάμε στη Μύκονο και θα τα σπάσουμε όλα. Σούπερ Paradise τα πάντα. Μας έχει βγάλει επιδότηση ενικίου. Μας έχει βγάλει προνιακό, Παίρνω... Τι άλλο παίρνω. Τα... Παίρνω το καία. Okay. Θα τα πάρω και θα πάρω να τα φάω στο Μπράβο! μισοτάκι Ωουάου! Πάνω χωρί κάτω χωρί Και με κάμα και βροχή Ώσπου μου βγαίνει η ψυχή Είκοσι χρόνο γομάρι Σήκωσα όλο το νταμάρι Και χτισα στην εμπασιά Του χωριού την εκκλησιά Του χωριού την εκκλησιά Έλα αποστολή. Έλα! Έλα, τι κάνει αγορί! Καλά εσύ. Καλά, καλά μου, μια χαρά. Λοιπόν, έχω ένα θεματάκι σε καλό απολογιστικό γραφείο, εδώ οδελφό μου μετά από χρόνια, 8 χρόνια αποχωρεί. Ναι. Και, και πάω λίγο να καθαρίσω το γραφείο του ναι. και βρίσκω παντού κόκκινη σκόνη. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Κάπω έτσι. Οπότε θέλω μια χάρη για την παρασκευή αφιέρωση, το παιδί που σου είχε πάρει το Βασιλιά τη κόκκινη σκόνη. Ποιο είναι αυτό. Έλα, γύρω στι 8 Δεκεμβρίου. είχε πάρει του 20, το θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί τι είχε ε, πει, τι είχε πει ότι έβρισκα του κόκκινη σκόνη που καθαρίζω από τα μάξια απ' τη βενζίνη, έλα ρε, Αποστολή δεν το θυμάμαι, θα το βρω όμω εντάξει το 12 του 20 νομίζω, ευχαριστώ να βρω κι εγώ μια λύση εδώ με το συνάδελφο γιατί έχει μαζευτεί τόση κόκκινη σκόνη Ναι. Ε, ναι, γεια σα. Δεν θα μου μιλήσετε άσχημα, έτσι. Θα σα μιλήσω όπω σας αρμόζει. <laughs> ε, εντάξει. Ε, θέλω να σας μιλήσω για την κόκκινη σκόνη. Είμαι ε, παρόλο... Είστε κομμουνιστής στη κόκκινη σκόνη. Τι λέμε? Ε, παρόλο που δεν φαίνεται από τη φωνή μου, είμαι νοικοκυρά. Κάθομαι και καθαρίζω. Μπράβο. Την ώρα. Αυτό είναι κάτι που από τη φωνή φαίνεται και κρίνεται. Βρίσκω συνεχώς κόκκινη σκόνη. Ο βασιλιάς της του... κόκκινης σκόνης Όπου και να καθαρίσω, βρήκο σκόνη. Καλά, υπάρχουν και χειρότερα. Θα μπορούσε ένα λαϊκό τραγουδιστή υποστηρικτής των φασιστών και να έβρισκε παντού άσπρη σκόνη. Ε, βρίσκω παντού κόκκινη σκόνη. Εντάξει, δεν είναι κακή. Προέρχεται από τη βενζίνη. Δηλαδή, προέρχεται από τα αυτοκίνητα. Αχά, έχουν πάει το ψεκασμό σε άλλο στάδιο. Σα λέω, κάθομαι και καθαρίζω. Δεν θα μου μιλήσετε άσχημα. Κάθομαι και καθαρίζω συνεχώ. Μπράβο. Και βρίσκω συνεχώ κόκκινη σκόνη. <συλιάς> Κόκκινη σκόνη <συλιάς> Ωραία. Αυτό γιατί εμένα πρέπει να με αφορά ε, Απλά ήθελα να σας το εξημαίνω Ευχαριστώ έτσι πολύ. Ευχαριστώ για την επίσημα Νομίζω ήταν καταληκτική η συνεισφορά σας το σημερινό ε, Να είστε καλά, για χαρά φτάνει <συλιάς> όμως ΑΐΤΕ ΘΥΜΑ, ΑΐΤΕ ΨΟΝΙΟ ΑΐΤΕ ΣΥΒΟΛΟΑΝΙΟ ΑΞΥΠΝΗΣΙΣ ΜΟΝΙΑΣ <συλιάς> Θα έρθαν από δαό Γεια σου Αποστόλη μου, Γεια σου. επιτέλους να ακούσουμε και έναν αστυνομικό από την άλλη πλευρά. Εγώ έκανα 28,5 χρόνια στη φύλακα. Και κατάλαβα, και κατάλαβα ότι ήμουνα η τελευταία τρύπα, ότι με χρησιμοποιούσαν, κατάλαβα ότι τα αφεντικά δούλευαν και με ξεζούμιζαν και αναγκαζόμουν να κάνω δύο δουλειέ για να ζήσω, ότι το χρήμα το τρώνε με το τσουβάλι και εμένα μου κόβουν τη σύνταξη. Επιτέλους. Πού βρέθηκε αυτός. Πού βρέθηκε. Εγώ πιστεύω υπάρχουν κι άλλοι και καιρός είναι όλοι αυτοί οι άλλοι να καταλάβουν ποιους πρέπει να βγάζουν να τους εκπροσωπούν. Γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλοι είναι μαυροϊδάκος και παλάσκας, πώς το λένε τον άλλο. Ελπίζω ναι, να μην είναι όλοι. Ελπίζω, ελπίζω. Δεν πιστεύω ότι είναι, η είναι. Ελπίζω, αλλά, ελπίζω, αλλά, ελπίζω. αλλά ποιοι βγαίνουν και του εκπροσωπούν ένα ερώτημα. Και Βέβαια, αυτοί που σε εκπροσωπούν αυτοί σε καθορίζουν κιόλα. εγώ έτσι το βλέπω Από Αποστολή, θα ήθελα να αφιερώσουμε σε αυτό τον κύριο πραγματικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ που βγήκε Θέλω να το αφιερώσουμε ένα τραγουδάκι Του Ζος το Χοροφύλακα που Α, όχι. Ποιο? Όχι, όχι. Ποιο. του Άκη Φίλιου καινούριο είναι, είναι ένας τραγουδοποιός Άκη Άκης Φίλιος ε, που έχει βγάλει τις πόλεις οι Αφέντε. θα ήθελα ενδιάμεσα ναι. εκεί που λέει για τα γουρουνάκια να βάλουμε δηλώσεις του Μαυροϊδάκου του άλλου που δεν θυμάμαι πώ το λένε τις πόλεις μας οι τα πάνε όλα τα ζωάκια μα πιο πολύ τα γουρουνάκια μα πιο πολύ τα γουρουνάκια Δεν έπρεπε να γκυγκλό, αλλά δεν φταίει ο συνάδελφο. Ο συνάδελφο πρώην σφαίρεσε αυτό από καλάσνικο. <ΣΠΣ> <ΣΠΣ> Γέρνει λοιπόν η πόλη, γοντράκια στη αγορνάκια. Άπαπα που γυμίζουν έστω στου δρόμου, χτυπώντα τι οπλέ τα στα πλατάκια. Όταν μιλάμε <ΣΠΣ> κύριε, για τη Δία, μερικοί, επειδή ακούω μερικού, θα πρέπει να πλένουν το στόμα του με άκουα φόρτερ. Εκεί που λέει για τα παπαγαλάκια, να βγάλουμε αυτά που έλεγε Στεφανίδου, όπω <ΣΣΠΣ> και η σπυράκη <ΣΣΠΣ> που <ΣΣΠΣ> μα <ΣΣΣ> απαγορεύει <ΣΣΠΣ> να <ΣΣΣ> μιλάμε. <ΣΣ> Στι πόλει οι αφέντες, αγαπάνε όλα τα ζωάκια. Ιδίω τα παπαγαλάκια. τα παπαγαλάκια. Πόσο μα πόσο τυχεροί είμαστε που είμαστε Έλληνες και ζούμε στην Ελλάδα σε αυτή την πανδημία. Γέμισε λοιπόν η πόλη. Κοίτα τα μικρά παπαγαλάκια. Λα που λα, λα, τη στον αέρα. Λόγια πρέπει και στη χάκια. Η και δεν το ξέραμε. Αυτό απαγορεύεται. κάτσε και θα ήθελα επειδή έχουμε πάρα πολύ καιρό να την ακούσουμε εκεί που λέει για Αρνάκια να βγάλουμε την κυρία από τις ε, σκουριές που λέει ελάτε βρε, ελάτε αυτή, αυτή την κυρία έχουμε καιρό να μας τη βάλετε να μας την ακούσουμε Τις πόλης μας οι αφέντες αγαπάνε πολλά τα ζωάκια μα πάνω πολλά τα Αρνάκια μα πάνω απ' Ελάτε ρε, να σας πω εγώ yeah. Ελάτε ρε πού είναι η γενιά του 40. Ελάτε, έρθομαι εδώ! Αйδε θύμα, άιδε ψώνιο, άιδε συμβολό αιώνιο Αν ξυπνήσεις μόνο μιας, θα'ρθα θα αποδαώ του μιας Θα'ρθα να αποδαώ Ένα τραγούδι την Παρασκεδία μου προγραμβάνει στην μπαταρία Κι πνεύει μονοκονία σοι Κι πνεύει μονοκονία σοι Κι αυτή θα έχει πάψει Ρομπότ ανθρωπομήχανση Κι εξύπνο πνεύματι ύπνο Σοι και χρυσόμενο χάμπι Θα με μπαταρία Θέλει εργασία με σούπερ, τροφή και θα τις σιδερό και κλίμα. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, ε, μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Συνεχίζετε. Και μια πα, επιθυμία έχει όταν ανακοινώνουν τα έξυπνα μέτρα τη επιτυχία τη κυβέρνηση. Έχει έναν ο οποίο βγαίνει και τον βάζει όλο που λέει ευτυχώ. Ευτυχώ! Ευτυχώ! Ευτυχώ! Αυτό το ευτυχώ θα το ήθελα να το ακούω όμω κάτω. Δέ στο σημό, κάθε επιτυχία με το τραγούδι του Βασίλη. Το ευτυχώ η Πατρίση δικαιώνεται. Ενημερώθηκα για την εισήγηση τη Επιτροπή των Ειδικών μα. Επιλέγοντα στοχευμένα μέτρα με γρήγορα τα ανακλαστικά. Ευτυχώ! Έχουμε κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνο δυνατό για να στηρίξουμε το σύστημα. Σε, πατέρνες, πλατείες, σε απόσταση έως 2 χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας. Που... Δεν θα μπορεί κανείς να πάρει το αυτοκίνητο η μοτοσυκλέτα του προκειμένου να μεταβεί σε άλλη περιοχή για να θληθεί να βγάλει βόλτα στο κατοικίδιο. Που... Υπάρχει ο Κυριάκος. Ευτυχώ! Και βεγάρι με το βόδι άλλο πόη κι άλλο πόδι στα ρέματα. Τα φέντω στα στρέμματα και στο πολεμόλα για όλα κουβαλούσα πολύ βόλα να σκοτώνω τη για τα φέντη το φαΐι, να σκοτώνον τη για τα φέντει το Ναι. Ναι. Μια παραγγελία ήθελα να κάνω Για κάντε. Θέλω το σκλάδι μόνο τους από τους υπεραστικούς ναι. Αλλά αν δεν το βάλεις όλο Τουλάχιστον να πέσει το τέλος το σήκω μωρέ κάτι από εκεί Αντε μωρέ Δεν το βλέπεις μωρέ <φη> Η ζωή μας δεν μετρά. <φη> μπρος στο κέρδος που γεννά <φη> Απ' τα χέρια μας θα βρει И что я Μια παραγγελία για την Παρασκευή. Λέγε. Το νέο πάτερ ανυπόμονο, το μόρφου. Τέλειος. Ζούμε σε μια εποχή που θα πρέπει μικρές ομάδες πιστών αφού έχουμε κάμει διαμαρτυρίες μας, έχουμε κάμει τις μα για το που υπάρχουν παθογένειες. Τότε θα αρχίσουν να γίνονται μικροεπαναστάσεις με τη μορφή διαδηλώσεων οι οποίες θα καταλήξουν σε φιλίου. Ελάτε να τα πάρετε! Και θα έχουμε το Αντάρκτικο τον πόλεο. Κοίτα οι άλλοι έχουν Έχει πλασικό κινήσει Άλλος ήλιος έχει βγει Σ' άλλη φάλασσα, άλλη γη θέλω την Παρασκευή γιατί έχω κουραστεί Με όλα αυτά γίνονται Έχω τρελαθεί ξέρεις με τα κατεναριά της πηλεόρασης Ότι περνάει μπρόμικο από εκεί Θέλω να μου βάλεις του ψηλούρη το τραγούδι, αυτό που λέει «Άντε θύμα, άντε ψώνιο». «Άντε θύμα, άντε ψώνιο, άντε συμβολόνιο, αξυπνήσεις μόνο μιας, θα θα να αποδαώ θα θα να